<στολί> Έλα Τι έγινε; Καλά, τι θες; Τι να θέλω more; Ματίτε πρέπει ο Άδωνης πάει στο διάλογο, είναι συμφωνώ αυτά φασίσας, με αυτά που, που λέτε. Πρέπει να μας βάζετε μέρα τα φασαριά του Sky. <στολί> Άτεγα Περίμενε, <στολί> περίμενε. Ο Άδωνις είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία; Δεν είναι. Ασφασίσας. Γιατί είναι του Sky. γι αυτό λέω, μήπως ε, δεν θέλω να λέτε, παρανοήσουμε. Αλλά οι άλλοι δεν φέρον, οι Δεν να κάνετε, δεν Εδώ στην ζωή μα διατηρήκεται θα μας λένε τα μπουμπάνω να πούμε στον ΙΕΕΣ. Να ξέρετε ποιοι Ά, περνάνε είναι. Τη γραμμή, δεν πειράζει. Το ξέρουμε, εμείς το ξέρουμε. Τα πόδια αυτοί που πάρουν και το ψηφίζουν. δεν το ξέρουνε. Τον Υπουργό της καρδιάς τους, οι μαλάκες. Έλα μάνα μου. Ε Έλα. Πού είσαι, σε χασα. Να σου πω, θα ξεκινήσω από αυτό που Σε το δίπνιου. Έλεγε ο Έλληνα του Κοσταντάρα για την άλλη που να ήταν πουλή και πέτα και εγώ θα δω για το παλάκα τον άδωσε! Τι λέμε τώρα στο καρφοφόρο. Καλέ Καμιά κοτή δάτανε και μια κοντήλε και γίνει ορθενικά, δεν άβρεάζει καρφού! Όπω άλλο έχει πει και ο πέρσι Αντίστοι μόνο τα καρποφόρα δέντρα φετροβολούσε. Αυτά όμω συνεχίζουν να βγάζουν καρπού. Όπω και ο άνθρωπο Γιωριά θα συνεχίσει να βγάζει πολιτικού καρμού. Θα σέβαισε! Θα σέβαισε! μιλά καλά για το δε. καρποφόρο δέντρο. Εγώ τέρμακο. Yeah. Τέρμα, Ταναννογυλέκο, Τέρμα, Καρποφόρο θα το λέω, δέντρο Να σου πω, το έχω ξαναπεί και θα το λέω, Ότι είναι ο Κόκλο, είναι και ο Λόγο, αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι, βλέπω σήμερα, Αφορούν πάρα πολύ αυτό που έγινε στην Ιταλία. Ε, <συσχελίδι> και με κεδεξιοί, φιλελεύθεροι, σοσιαλιστέ. Απίστευτο. Τε με κε αριστεροί, ξεχνάνε την ιστορία. Η ιστορία είναι πitch, η ράι. Είναι πουθάνε η ιστορία. Η ιστορία, ξεχνάμε όλη την χιλιέντο από το σύστημα και στο τέλο θα Πολύ απλώ αποστολή. Εγώ στο Ιλαμβιστά, η ακροδεσία οράτη μια δημοκρατία που τρέχει άδωνη φορητή πλεύρι έτσι. Υπάρχουν παιδιά που είναι καιλιμένα το 80 και το 85 και πληρώνει γιατί χούταν. Που... Είναι δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν το μόνο που μαίνει η αγαπημένη αποστολή, ελπίζει 29 του μήνα νάχω, ρε, πό, να έχω επόμενων άρθο να σε εδώ. 28 είναι καλέ, 28, 28 πάρτο λεπτό, 28. 28. 28. Άρα λοιπόν, πρέπει να. να δουλεύω. Δεν ξέρω αν θα να έρθω. Αυτό λοιπόν που μένει είναι θα πρέπει να δυπνιστούμε και σε κάποια οποιοδήποτε φτερούγα από κάτω πρόοδευτυχή να βγούμε όπως κάναν κάποτε οι οικοδόμοι το 60 και το 69 και το 70 να ξηλώσουμε πεδοδρόμια. Με δύο λόγια σοσιαλιστές ψήθεν αριστερού και φιλελεύθερους να τους γραμίσουμε το μπνί που τους λύφραγε. Α μάρα είσαι ψύχρεμα, ανυφάλει, ωραία. Άλλο, δεν πάει ρε συ τώρα δηλαδή οι παιδιά μας δεν έχουνε πέσει από εγκατό μεριές είμαστε σε μια νυφαλιότητα, έρχεται ο χειμώνας στοϊκά ακούμε ότι θα ζούσουμε, θα ζήσουμε όσοι δεν ζήσαμε και δεν δε αυτοί που το ζήσανε το χειμώνα του 42 Εισέρχεται η Ευρώπη άρα και η Ελλάδα και ο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942 Και εκεί, π**σα αυτή, σέντρα εμείς π**σα αυτή, κ**λο εμείς, τι θα γίνει ρε Όπα, ούτε στο σουμπούτεο τέτοια, τι Πρώτη λέξη για Ποιο είναι το πρώτο πάνω στο μυαλό να λέξει το μυσοτάκι, Ποια είναι η πρώτη λέξη που θα πει, Πόσο ήρθε στο μυαλό, Μην απαντήσει, ξέρουμε όλοι. Εκτό από αυτό που ξέρει, Εμένα μου έχετε βαρύ μπόμπι, Σκίνα, Βόρειο Σέβια, μέχρι στιγμή. Α, καλά, α, έχει κι άλλα, α, μην αγχώνεσαι. Το ξέρω ότι έχει, αλλά, αλλά εμένα αυτό, αυτό μου έχετε πρώτη λέξη στο μυαλό. Ε, το ίδιο, είπαμε με λόγια. Μπράβο, να βάλει πίσω λοιπόν στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, Background που λέμε, Φωτογραφίε από τα καμένα. Αλλά ρε, μα να μου δώσε πρόλαβα, να σου πω. Αμά. Πού πει ότι δεν είμαι νυφάλιο και ότι τα έχω πάρει, θα σου πω. Και αυτή η νυφαλιότητα μα έχει φέρει τόσα χρόνια πίσω. Δηλαδή, καθόμαστε στον καναπέ νυφάλιο, απολαμβάνουμε τα πάντα ή ό,τι μα να απολαμβάνουμε, έτσι. Και από εκεί και πέρα νυφάλιοι πεθαίνουμε. Τι θα γίνει, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι για τα παιδιά μα, για τα εικόνια μα. Γιατί δυστυχώ η γενιά των εικονών μα που δεν θα έχει τίποτα να χάσει, όπω ξέρει πολύ καλά και εσύ, και η ιστορία μα το δείχνει. Σε επαναστάσει κάνει ο λαό όταν εξαφιώνεται. Όταν τα εικόνια μα Να πρώτα να αποπατώνουν τους πάφους μου για τα το που τους αφήσαμε τότε μπορεί να γίνει κάτι Αλλά εγώ θέλω να είμαι μια γενιά έστω και στο τέλος του εργασιακού μου βίου που να βρω και να τα γαμίσω τη μάνα όλα Με αντάλλαγμα ακόμα και την ίδια μου τη ζωή δεν έχω να χάσω κάτι Τι ξεστήρα να γλιτώσω τα παιδιά μου και τα εικόνια μου Ξελάτε με ζώα Ναι, γεια σας. για σα. Πένω στα παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ε, μπορείτε να δείτε, μου είπαν ότι κέρδισα 50 ευρώ για μια επιταγή. Παρ' τι. Μου είπαν την Τετάρτη να πάω, αλλά δεν θυμάμαι, στον Πειραιά, δεν θυμάμαι τη διεύθυνση. Ναι, για να δείτε ότι δεν δίνει μόνο ο Μητσοτάκης σε βάουτσερ, έτσι. Δίνουμε και εμεί το καλλιτή μα. Ό,τι μπορεί ο καθένα. Τόσο μπορούσε ο Μητσοτάκη, τόσο μπορέσαμε και εμεί. Τι να κάνουμε. Όχι, το ξέρω, μπροσταίο και δεν ξέρω. 50-50. Μην το μην το λέτε, σα παρακολουθώ το τελευταίο καιρό καθημερινά. Την πετονιέρα, μην λοιπόν. την πλαστιμά, ξέρουμε. Π Yeah, την πετονιέρα λέω <γράβει> Παρομοίωση <γράβει> σε... με τραγούδι <γράβει> Την πετονιέρα <γράβει> μην την πλαστημάς Αυτή σου δίνει για να φας Την πετονιέρα μην κατηγορά! Αυτή σου δίνει για <γράβει> να φας Έτσι, ωραίο, ωραίο αυτό Γι' αυτό σα πήρα απλά και σα ευχαριστώ απλά, Έχω γράψει λεωφόρου Χατζικυριάκου Δεν θυμάμαι, το... δεν προλάβα τον αριθμό να γράψω Χατζικυριάκου, πάρτε στις δύο να σας πούνε Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε πολύ ευγενικός Γεια σου, Αποστόλη. Ξέπερνα και τι προηγούμενε μέρε, αλλά δεν καταφράζω σε ευρώ. Είμαι σε τυχερή, μοιραστώ... είμαι σαν το βάουτσερ. Άμα τύχει, Το ξέρω, το ξέρω. Είσαι δυσέβρετο. Τουλάχιστον για εμά που είμαστε μακριά, στο εξωτερικό. Mm. Ήθελα να μοιραστώ μια ιστορία που μου θυμίζει πάρα πολύ την υπάρχουσα κατάσταση. Για πε. Όταν ήμουν αφιτήτρια, έδινα ένα μάθημα, είχα διαβάσει. Πάω εκεί πέρα να γράψω. Τα θέματα είναι αρκετά δύσκολα. Παίρνω μια κόλλα, παίρνω δεύτερη κόλλα, τρίτη κόλλα, αλλά δεν. Έρχεται λοιπόν ο καθηγητή, μου λέει Λέω, λέω ναι. Μου λέει πώ τα πήγε. Λέω, δεν το έχουμε. Μα γιατί μου λέει, πήρε δύο-τρει Το λέω εντάξει, πήρα δύο-τρει κόλλη, αλλά σημασία δεν έχει ποσότητα, έχει το ότι έχω γράψει, σωστά. Λέω, μου λέει. Πες το, εξάλλου μπορεί να ήθελα για τζιβάνες που ξέρεις εσύ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μου λέει, ωραία, πες μου, πόσο θε να σου βάλω τώρα. Να μην περιμένει και τα αποτελέσματα. Να, εννοείται. Έλα μου λέει, πόσο θε να σου βάλω. Ένα, δύο, τρία, Μαλακία, θα 15 <laughs> <δεκαπέντε>, <laughs> Λέω, αμέσω να μην περάσω. Έχει σημασία με πόσο θα κοπώ. Και ακριβώ το έκανε και η κυβέρνηση. Σου λέει, δεν επιβιώνει, βρε παιδί μου. Οκ, okay, σου δώσω πέντε ψίχουλα. Δεν θα επιβιώσει και πάλι. Αλλά εγώ κάτι έχω κάνει. Τέλο πάντων, η απάντηση σε όλο αυτό που ζούμε. Μ' αρέσει γιατί σου έκανε τραυματική εμπειρία στο σχολείο. Ναι, <σκυρ> Δεν στο σχολείο, είναι πανεπιστήμιο. Α, πανεπιστήμιο. Εξοφεί... Ε, και <σκυρ> ώστε ώστε. Ώστε. Ώστε. 5 ,5. Δεν ήταν μακριά το 4 από το 5 ,5. Δεν έβαζε παραπάνω. Μέχρι 4 ήταν η επιλογή. Δεν είχε 5 ,5. 5 ,5. Αυτό είναι το θέμα, δεν ήθελε να επιβιώσει. Δεν ήθελες κι εσύ όμως να του δώσεις κάτι, ένα αντάλλαγμα, συγγνώμη ε? <χω> Αν έρχονταν η μπάτσοι εκεί, μπορεί να με πείθαν αλλιώ. Δεν ξέρω Α, τώρα πώ είναι. Το έχει σκεφτεί αυτό. Όχι. Ότι μπορεί οι αστυνομικοί να σου λένε, ρε παιδί μου, ότι γράψε μέχρι το πέντελιο, θα σπάσει το κεφάλι. Λύνεται και το πρόβλημα των νέων εφηβητών έτσι. Α, επιμορφωτικό ο ρόλο του. Εντάξει, αλλάζει λίγο αυτή την εικόνα. Ναι, για σκέψου το κι αυτό. Εντάξει, να σκεφτούμε, πάντων. είναι καλή, Οι μπάτσοι είναι φίλοι μα. Ε, κάπω έτσι. Ή όπω θα λέγαγε και ένα ψήφιμα παλιότερα, η μπάτσοι είναι αδέρφια μα και εμεί αδερφοκτώνει. Εγώ ξέρω Τι τώρα. Μπάτσοι γουρούνια δολοφόντσοι. Μέσα στις τέπες έχετε αναπτήρες Βάτσι γουρούνια παλιοχαρακτήρες Α, Για να είμαστε και πολύ λορθεί Και αυτό υπήρχε Ναι λοιπόν, για να μην βρίζουμε τα και, που και εγώ τα φιλιά μου Και ελπίζω του χρόνου να είμαι εκεί στο φεστιβάλ τη να σε καμαρώσω και να έχει ακόμα περισσότερο κόσμο τη Πόσο μωρί Πόσο. Δεν ξέρω δύο τρίτσι Πενθήμερο πρέπει να το κάνουμε. Στολή. Έλα, τι κάνει. Καλά, εσύ. Ε, καλά κι εγώ. Ωραία. Εγώ πήρα τηλέφωνο να σε κράξω. Δεν μασάω. Για ποιο λόγο κράζετε και κοροϊδεύετε συνέχεια τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, γιατί είναι κόμματα εξουσία, Πώς σου φάνηκε. Λέχω. Και είμαστε απέναντι σε κάθε εξουσία. Εγώ όμω είμαι μαζί του. Περαστικά και με του δύο. Δεν γίνεται. Δεν είναι οι ίδιοι, σε παρακαλώ. Έρχονται εκλογέ. Δεν είμαι κανένα κοροϊδό Είσαι όπου κάτσει. Ε... Εντάξει. Το καταλάβαινε. Πάρε τα βάουτσερ τώρα και μετά βλέπουμε. Γεια σας αποστολή! Yeah. Ο γελίογραφικός σας έδωσε μπόλικη δουλειά πάλι. Το ευχαριστήθηκα και δεν μου λες σε παρακάτω. Ο θήμιος ήταν υπέροχος, έστω ανάλυση έναν κουκουέ. Πάρα πολύ καλός, χάρμα, χάρμα, αχ! Θα είναι στο φάνηρο, θα είναι στο φάνηρο μαζί σου, αχ. θα τους φτιάξει το χέρι. Γεια σου θήμιο μου αγάπη, μου αγάπη, μου, πώς τα έπες έτσι. Αχ! Θήμιο μου αγάπη, μου! Θα είναι στο φάλιρο! Ο θήμιος θα είναι. Θα, θα του το χέρι πέρα. Αποστόλη. Έλα ρε παιδί μου στο γνωστό Παράσο. σημείο! Φανταστικό στην παράσταση που χθε. Δεν ήρθα γιατί με αποπάντρα δεν έχει σημασία. Έχει τα έρεγανε γούνε γιουναγέν. Τότε που ξέρει ότι ήμουν φανταστικό. Είσαι ένα φανταστικό, είναι σίγουρο. Δεν έχει σημασία, έχω τι πηγέ μου εδώ. Ε, να, ρουφιάνι, να ο κοριό. Να Έτσι είναι, έτσι είναι. Δουλεύουμε εδώ. Δουλεύουμε, δεν είναι. Έξ, να κάτσουμε λίγο παρα. Βλέπω ότι τλάκει σήμερα το πρωί, Δευτέρα, πόσο έχει 26 Μια στο Σκάι λέει ότι τύπει αυτή από την Ιταλία όπω τη λένε που γίνεται και λέει. Η μελώνει η μελώνει. Αυτή το μέλι Ήταν, λέει, είναι φίλοι, λέει, προσκύνημα φίλου Μουσολίνι Μουστολίν. Αποκλήνεται. Εμείς έχουμε όλο το υπουργικό συμβούλιο, Ας πούμε, σε κάτι 7 ετίε δεν πιλιάν αυτό. Δεν έχουμε κάποιο θέμα. Αυτή είναι φίλοι παρελθόντωνε. Ζήλιω και του δικού μα δεν υπάρχουν ότι είχαν φιλέ με τη χούντητα. Εντάξει. Και τι το λέγανε αυτό. Γιατί το κρατάει κρυφό αυτό. Δεν ήταν η κουβέντα αυτή τώρα. Τι θα βλέπουμε τα θέματα. Α, δεν έτυχε. Να μην κουράσουμε και τον κόσμο. Έχετε κουράσει στο Λοιπόν, Κουράσατε τον κόσμο και το... εμάς. Ακούστε, Εναι, δεν κουραζόμαστε. Εδώ είμαστε. Είμα τώρα είναι και ο κόσμος εύκολος να κουραστεί. Ε, κουράζονται. Καλημέρα. Καλημέρα. Για παίζουμε με την Απόστολη, τι παρέε έκανε εσύ όταν έωθουν να μικρούλυσαν. Δεν μπορώ να πω, θα εκτεθώ. Γιατί το έκτεθισε. Ε, άκου που σου λέω. Παίζουμε την παρέα που έκανε σαν παλούρδο, παίζουμε την παρέα που έκανε σαν. Σαν παλούρδο ξέρει τώρα, με βούλτευση, σαμαρά, μπαλτάκο και γενικώ. Με τον αχόρτο γόλο. εγώ είμαι ο μπαλλούρδο. Εγώ έκανα παρέα με άνθρωπου, ξέρω εγώ, που ήταν πιο μεγάλη από μένα, μάθαινα από αυτού. Ήταν ανθρώποι τη. Πιάτσα, λαϊκή, ο Μτσοτάκη, ο Ανδρουλάκη, ο Βελόπουλο και όλοι αυτοί. Τι παρέε κάνονταν ήταν μικροί. Δεν θα κάτσουν να ψάξουν, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε και έναν αυτοσυμβασμό. Βάλτε τη φαντασία σου λίγο. Δεν θέλω. Δεν θέλει. Όχι. Και ήταν η μάνα του. Όλων αυτών. Οι και του Άδωνη και του Βορύδη. Ο Καρατζαφέρη. Ποιο πατέρα δεν είναι ικανοποιημένο όταν βλέπει ε, τα παιδιά του άτακτα ή λιγότερο άτακτα. Σήμερα είναι οι βασικοί πυρήνε μια κυβέρνηση. Αυτή η μάνα. Αυτή η μάνα. Αυτή τη έχει γεννήσει όλη. Τα πάντα. Από σ' μου. Ναι, αυτή η μάνα ήταν σκάουτερ. Δηλαδή όπω έψαχνε μοντέλα oh. για τα γαλλιστία, έτσι έψαχνε και μοντέλα για τα υπουργεία. Δεν έψαχνε από το σωρό. Έψαχνε από το πάνω ράφι, ρε παιδί μου. Από το σωρό δεν έψαχνε. Έψαχνε όμω από συγκεκριμένο μέρο του σπιτιού. Ναι. κι εσύ. Αν το σηκώσει. Yeah. Αποστολή, καλησπέρα! Καλησπέρα, το σήκωσε! Το σήκωσε, λέω μου, αν το σηκώσει, δεν θα του μιλήσει και εσύ! Το σήκωσε στο τιμημένο. Αποστολή μου, μόλι κάτω με στη χωριστή, θέλω να σε δώσω συγχαρητήρια. Άκουσα τα καλύτερα για θένα στην παράσταση στο φεστιβάλ. Ήσουν φαντάσικ. Εάν θε να λέγει άνθρωπο, με έκανε και έκλαψα, το είπα και προσωπικά. Ήσουν φοβερό. Οι εντυπώσει από όλου. Μπράβο, βρεγόρι μου, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην ά Άψοχη διοργάνωση για άλλη μια χρονιά με τόσο κόσμο. Συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια σε σένα. θα αγαπάμε να συνεχίσετε έτσι με ψηλά το κεφάλι.